Η Ελλάδα μέχρι πριν από λίγο και θεωρείται διεθνώς Rock state. Θεωρείται ένα κράτος ξεφτιλισμένο. Τώρα η Ελλάδα είναι ένα κράτος κύρους. Μα τώρα τι να σε σχολιάσω τώρα αυτές τις ideas. Η κράτη κουλή λέει την πίπα της. Η Ελλάδα μέχρι πριν από λίγο και θεωρείται διεθνώς Rock state. Θεωρείται ένα κράτος ξεφτιλισμένο. Τώρα η είπα... Ελλάδα είναι ένα κράτος κύρους. <laughs> Δεν άντεξε το ο ίδιος. Με αυτό που είπε είναι ο Άντων Γεωργιάδης και λέει ότι πια είμαστε ένα κράτος κύρους. Αυτά που βλέπουμε, αυτά που ζούμε κάθε μέρα σε μια εφορία, σε μια δημοσία υπηρεσία, στην τράπεζα, είναι κράτος κύρους. Αυτά που βλέπουμε στα νοσοκομεία, παρά τα όσα λίγα ελάχιστα έχουν γίνει, είναι κράτος κύρου. Αυτά που βλέπουμε στα κανάλια, στην δημόσια ζωή, στη διαφάνεια, στη διαπλοκή είναι κράτος κύρους. Πριν μερικούς μήνες ήταν ξεφτυλισμένο κράτος, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά τελικά γίναμε κράτος κύρους επειδή κάνουμε τον απολογισμό του ενός έτους. Τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και του Κυριάκου Μιτσοτάκη και των Αρίστων, ένα από αυτού είναι ο Άδωνη, να το βάλουμε και αυτό να ξέρουμε ακριβώ σε ποιο κράτο ζούμε. Να ξέρετε λοιπόν ότι ζείτε σε ένα κράτο που έχει κύρος, Ενώ πριν ζούσατε σε ένα κράτο που ήταν ξεφτυλισμένο. Ξαφνικά άλλαξαν όλα αυτά, δεν καταλάβουμε πώ και γιατί. Αλλά δεν ρωτά ποτέ τον ποιητή, τον καλλιτέχνη, τον ζωγράφο, τι εννοεί με το έργο του. Το βλέπει και ότι καταλάβει. Αυτά τα έλεγε ο Άδωνη. Ο πρωθυπουργό του Άδωνη ε, το είπε με άλλο τρόπο. Αυτό που μπορώ να σα πω με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι η χώρα σήμερα παρότι η οικονομία τη έχει μπει σε ύφεση, είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν πριν από 5-6 μήνε. Μπράβο! Με είναι μια. Έχει, έχει περισσότερο θεσμικό κεφάλαιο, έχει περισσότερη εμπιστοσύνη στι δυνατότητέ τη, ε, έχει μια αισιοδοξία ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα σε δύσκολε καταστάσει που ενδεχομένω να μην την είχε ε, πριν από 5-6 μήνε. de pío ichirí apo títan pri na πέντε 5 6 minés cops ti brownie ya vas a cops Αχάλια! amor, ajalla. τι; te deje un pago de departe, un τίποτα. de madre, un από εκεί ότι παίρνουμε. Και τίποτα είναι μια κυρία γιατί ένα κανάλι της Καλαμάτας βγήκε στο δρόμο και ρωτούσε τους πολίτες εκεί πώς νιώθουν ένα χρόνο με τη νέα δημοκρατία. Και αυτή η κυρία ακούσατε χάλια τα βλέπει μαύρα ο προηγούμενος ήταν ο της χώρας ο οποίος είπε ότι είμαστε η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή χώρα γιατί τον ρώτησαν και δημοσιογράφοι εκεί κάπως τους φάνηκε όλο αυτό για τις έξι μήνες γίνανε ισχυροί. Από παρτάλοι που ήμασταν πριν, που έλεγε και ο Κιωάντονη. Η απάντηση είναι: είμαστε πιο ισχυροί γιατί έχουμε θεσμικό κεφάλαιο. Δεν είναι λίγο να έχετε ένα θεσμικό κεφάλαιο και είμαστε και αισιόδοξοι. Αυτά έχει καταλάβει ο Κυριακό Μητσοτάκη, αυτά λένε στι συνεντεύξει οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί. Πάμε να ακούσουμε, γιατί δεν είναι όλοι στην καλαμάτα έτσι, μαύροι σε σχέση με την, και απογοητευμένοι σε σχέση με τον ένα χρόνο που είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα. Υπάρχουν και άλλοι που είναι πολύ ευχαριστημένοι. Καλημέρα. Ένα χρόνο νέα δημοκρατία. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Ε, Ένα χρόνο νέα δημοκρατία. Πώς σχολιάζετε τα πράγματα? Καλύτερη. Ε, τα αλλαγές? Πολλές. Επειδή του έχουν πολύ δύσκολα τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι το, το, το παλεύει. Το πάει καλά. Το πάει καλά, ναι. Οπότε νομίζω δεν είναι τόσο καντέμιστος ο, ο μπαμπάς του. Μαλακίες. Ο του ήταν περισσότερο. Ε, νομίζω νομίζ ναι. Πώ σου φαίνεται ότι τα πηγαίνει, πηγαίνει, πηγαίνει, Δεν το, το ξέρει τον ναι. Κυριακό Μητσατάκι. Το Τσίπρα ξέρω. Πώ σου φαίνονταν ο Τσίπρα, Ήταν καλό. Έδινε επιδόματα. Ήθελε να έχουμε Τσίπρα, δηλαδή τώρα. Να, ναι, ναι, ναι, και Είναι και νέο παιδί αυτό. Ήταν καλό ο Τσίπρα επειδή έδινε επιδόματα. Πήγε δημοσιογράφο, ήθελε κάπω να εξασφαλίσει τι θετικέ απάντησει. Γι' αυτό και ρώτησα αυτό το περίφημο γιατί στην κυρία που έλεγε ότι όλα χάλια εδώ. Έπεσε πάνω σε Σιριζέο, αφού έπεσε Σιριζέο. Όλοι περνούσαμε καλύτερα με τον Αλέξη Τσίπρα και περιμένουμε πώς και πώς να ξανάρθει ο Αλέξης Τσίπρα στα πράγματα. Η κυβερνητική μας θητεία και τα αποτελέσματά της είναι η σημαντική μας παρακαταθήκη. Και όταν συντρόφισσες και σύντροφοι με το καλό επανέλθουμε προετοιμάζω την επόμενη καταστροφή. Προετοιμάζω <ΣΣ> Την επόμενη καταστροφή. <σομίου> με, προκέρω, στα με, Είμαστε περήφανοι και περήφανε όλοι και όλε για όσα αφήσαμε πίσω μα. <Καλυκάσαι> Είμαστε περήφανε για όσα αφήσαμε πίσω μα. <Καλυκάσαι> <Καλυκάσαι> Και όταν συντρόφωσε και σύντροφοι, με το καλό επανέλθουμε, προετοιμάζω ψέματα και μόνο ψέματα. Αποκλείεται. Δεν περνάει από το μυαλό κανενό ότι προετοιμάζει ψέματα και πάλι ψέματα, γιατί δεν χρειάζεται να τα προετοιμάσει. Τα λέει επιτόπου, ό,τι να είναι, ό,τι του φανεί. Δεν χρειάζεται καμία απολύτω προετοιμασία. Ακούσαμε εδώ από τη χθεσινή ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματο πώ παρουσίασε τα πράγματα. Δήλωσε ότι είναι και περήφανε. Όλοι εκεί, λογικό είναι, είμαστε κι εμεί ω πολίτε περήφανε που είχαμε τέτοια κυβέρνηση. Είμαστε περήφανοι και περήφανε για την δημοκρατική και κοινωνική ευαισθησία με την οποία ασκήσαμε την εξουσία Κόψ' την πρωινή για <θα> σε κόψει <κοψη> Για το ήθος με το οποίο διαχειριστήκαμε το δημόσιο χρήμα <Κοπτή> Μα σοβούνται λοιπόν <Κοπτή> Μα σοβούνται λοιπόν Μα φοβούνται λοιπόν. <συγλώνα> Πολύ καλά κάνετε και μας φοβάστε. Πολύ καλά κάνετε. <συγλώνα> Υπάρχει κάποιο ον, φορέα, ε, συλλογικότητα που να φοβάται το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κάποιος που αυτή τη στιγμή, αυτή δεν ξέρω αύριο μεθαύριο. Φοβάται το ΣΥΡΙΖΑ με την εικόνα που δίνει το συγκεκριμένο κόμμα. Έτσι λοιπόν, ο Αλέξη, μιλώντα προ του βουλευτέ, του συντρόφου, είπε ότι του φοβούνται. Του φοβούνται όλοι. Νιώσαν όμορφα. Ε, το ζητούμενο είναι αυτό. Να ζήσει ευτυχισμένο, να περνά ευτυχισμένο, έστω και με κάποια στιγμή. Και αν δεν, ε, το εξωγενέ περιβάλλον δεν σου δίνει αυτά τα ρεθίσματα, τα φτιάχνει μόνο. Δημιουργεί και λε ότι με φοβούνται. Δεν είναι ο πρώτο που έχει πει αυτό στον πολιτικό βίο τη χώρα. Έχει προηγηθεί άλλος. Δεν περίμενα ποτέ μου πραγματικά να αντιμετωπιστεί η ελληνική λύση με τέτοιο φόβο. Είναι ειλικρινά φοβική απέναντι μου. Όταν λέω, όχι απέναντι μένα, απέναντι στην ελληνική λύση. Είναι τόσο φοβική απέναντι στην ελληνική λύση, όσο δεν φαντάζεστε. Έτσι λοιπόν... Μέχρι τώρα έχουμε δύο που τους φοβούνται, δεν ξέρω ποιοι. Ο ένας είναι ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο άλλος είναι ο Βελόπουλος και η ελληνική λύση. Γενικώ αυτοί οι δύο φοβίζουν το σύστημα μάλλον, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Λογικό, απολύτως λογικό, γιατί ε, όταν σε πιάνουν πολύ τα γέλια δεν μπορείς να αντιδράσεις. Είναι κατανοητό και το ξέρουμε όλοι. Ένα χρόνο Νέα Δημοκρατία να ξαναγυρίσουμε στου άλλου γιατί είναι η συνάδελφου εκεί στην Καλαμάτα. Γενικώ η Καλαμάτα δίνει πολύ υλικό με τέτοια, οπότε έχει βγει κάμερα και έχει καταγράψει απόψει πολιτών, μαθητών. Είναι διαμάδια όλοι. Όλοι όμω δεν υπάρχει ένα να πει κάνει κοιλιά. Οπότε μιλάει οτιδήποτε βγαίνει από την Καλαμάτα είναι πραγματικά απόψει πολύ ωραία. Ακούσαμε πριν η μία κυρία που είπε ότι είναι χάλια τα πράγματα, ο άλλος έλεγε ότι είναι και το Σογκαντέμισος ο πατέρας του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ε, δεν θα έπεφτε και σε έναν ψεκασμένο. Είναι τόσοι πολύ γύρω μας, οπότε έπεσε η κάμερα και η συνάδελφος πάνω στο ψεκασμένο. Ένα χρόνο Νέα Δημοκρατία, πώς σχολιάζεται τα πράγματα. Η hey, Νέα Δημοκρατία, μία από τα ίδια με τους άλλους. Δεν βλέπετε αλλαγέ. Όχι, τι αλλαγέ, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που ο Μάντο δεν κάνει το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, κάνουν αυτοί που του διοικούν. Αυτή οι εντελοδόχοι είναι, μασόνοι είναι, ευρωαϊκή καταγωγή. Κόχτη πρώην! Για ποιο λόγο είναι η Ν. Δημοκρατία την αλλάξει. Την αλλάξει, ένα πατριωτικό κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Μήπω. Σέβεται ότι τα έβγαλε ει πέρα τώρα με τον κορονοϊό. Όχι. Τι άλλο θα θέλατε να δείτε που δεν το έχετε δει. Κοιτάξτε, οι εντελοδόχοι σα είπα είναι. Δεν κάνουν κάτι καλό. Γίνονται αποκαλύψει που λένε ότι μα κλείσανε μέσα για να περάσουν άλλα πράγματα. Η απέτηση λοιπόν αυτού του λαού, όπου σταθώ και όπου βρεθώ, είναι μία. Ένα μήνυμα μας στέλνουν. Κάντε κάτι, μη μας αφήσετε, μη μας αφήνετε στο έλεος της κοινωνικής λέλαπας που έρχεται στο έλεος της κοινωνικής λέλαπας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Κάντε κάτι, βάλτε τα δυνατά σας. Η τελευταία φορά που βάλαν τα δυνατά τους ήρθε ένα μνημόνιο κατά μουτρα το τρίτο το συγκεκριμένο επειδή ακριβώς είχαν βάλει τα δυνατά του στο προηγούμενο είναι ένα ωραίος ψεκασμένος εκεί Καλαματιανός ο οποίος μιλάει για μασόνους όλοι ψεκασμένοι εκεί τα αποδίδουν είναι απολύτως λογικό και μετά όταν το ρώτησε η συνάδελφος για την πανδημία πως θα πήγε η κυβέρνηση ε, έδωσε μια πολύ σαφή απάντηση του τύπου γίνονται αποκαλύψεις ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα το γίνονται αποκαλύψει είναι διαβάζω στο facebook κάτι επίσης ψεκασμένους ή πιο ψεκασμένους ή κάποιους που κάνουν πολύ χαβαλέ και άλλοι τα παίρνουν σοβαρά αυτή είναι η αποκάλυψη για όλους αυτούς αν δεν υπήρχε facebook δεν θα ανασένανε κιόλας οτιδήποτε γράφεται εκεί αυτό είναι το Ευαγγέλιο και μάλιστα απορούνε που δεν γράφεται πουθενά αλλού αυτό η παπάντζα που διαβάζουν εκεί και άρα Εδρεώνουν μέσα του την ιδέα τη συνωμοσία και έτσι περιμένουν να γίνουν κι άλλε αποκαλύψει. Πάντα μέσα από το Facebook του τύπου, ο Ξάδερφό μου είπε ότι ο ανυψιό του και ο θείο του είδαν και είπαν και έμαθαν από μια κρυφή πηγή στην Κίνα ότι στο Τόκιο και στο Πακιστάν και στην Αθήνα. Τεκμηριωμένα απολύτω. Αυτά συμβαίνουν στην Καλαμάτα. Εδώ στην Αθήνα, συζητούσαμε τόσο καιρό για τι ζαρτινιέρε, τι τόσο όμορφε που έβαλε ο Μπακογιάννη εκεί, τι προσωρινέ. Και έβαλε και του Φίνικε από πάνω να εξέχουν 5-6 μέτρα μέσα στον κουβά. Χθες που υπήρχε διαδήλωση, δεν άντεξαν οι διαδηλωτέ. Άρχισαν να γράφουν πάνω στι σαρτινιέρε. Κάνα δυο τι άδειασαν και κάτω. Είναι που ήταν πολύ γερέ και δεν θα κινδύνευαν, όπω έλεγε ο Μπακογιάννη, από του διαδηλωτέ και του μπάχαλους, ε, Τελικά τι αναποδογύρισαν. Και βγήκε να μιλήσει για αυτό ο Δήμαρχο Αθηναίων, για να πει πάλι αυτά τα πάρα πολύ ωραία για το πολιτικό κόστο. Γενιέ και γενιέ αρχιτεκτόνων πολλαοδόμων, πρωτακτών, υπουργοί, δήμαρχοι, όλοι μιλάνε για το ίδιο σχέδιο. Δεν έγινε ποτέ. Γιατί. Γιατί κανείς δεν ήθελε να περάσει μέσα από την Τζαμαρία. Εμείς επιχειρούμε κάτι διαφορετικό, τη διαβούλευση στην πράξη. Μέχρι τώρα, όταν ήθελε κάποιος να κάνει ένα έργο, μάζευόταν καμία δεκαριά μέσα σε ένα δωμάτιο. Το πολύ πολύ λέγανε προσχηματικά ότι κάνουν καμία διαβούλευση, καλούσαν άλλου 50%. Και μετά βγαίνανε, σα... κάναν τι ανακοινώσει και λέγανε Αποφασίσαμε, διατάσουμε». Εμεί θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Mm -hmm. Προκαλούμε όλη την πόλη να μπει σε έναν ανοιχτό διάλογο. Τρομερή ταλαιπωρία. Αυτό που έχουμε δει είναι πολύ... κάποια πολύ πρόχειρα σχέδια, για να σα το πω έτσι. Θα μπορούσε να κάνει ένα φοιτητή που δεν έχει πάρει ακόμα το πτυχίο του. Σε μια ανοιχτή πλατεία διαβούλευση. δεν είπαμε πεζοδρόμιο, αλλά και έτσι. Πιο μα κάνουν τη ζωή. Και εγώ το χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που γίνεται αυτή η μεγάλη συζήτηση μέσα στην Αθήνα, γιατί δείχνει ότι οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες δεν έχουν παραιτηθεί. Φαϊνή ιδέα όποιος την σκέφτηκε. Είναι ο Δήμαρχο εδώ, Αθήνα, ο οποίο πέρασε μέσα από την Τζαμαρία, σαν δεύτερο Βέγκο και τόλμησε να περάσει μέσα από την Τζαμαρία και πρέπει αυτό να το πουλήσει. Και κάνει ό,τι μπορεί με αφορμή τη Ζαρδινιέρε να πουλήσει όλο αυτό, την τόλμη του, το πολιτικό κόστο. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίε, ένα πολιτικό βρέθηκε εκεί, είναι αυτό ο Δήμαρχο και τόλμησε με τη Ζαρδινιέρε και το Φίνικα. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Ε, με την ανάγκη να μα πει ότι όλο αυτό είναι επίση προσωρινό έργο. Άρα λοιπόν εμεί τι λέμε. Λέμε ότι αυτό το έργο το είναι προσωρινό. Τα χρώματα που βλέπετε στην Πανεπιστημίου είναι προσωρινά. Νέα ενυδατική βαφή σε κρέμα για ομοιόμορφο χρώμα, από τη ρίζα ως την άκρη και ενυδάτωση σε βάθος. Οι ζερντινιέρες είναι προσωρινές. Ρε χαμένο κορμί! Στράβω μάρα! Ήκες και μου σπάσες τη γλάστρα πραή πραή! Πού δεν την έσπασα εγώ η γάτα την έσπασε. Δεν ακούστε όσοι να που Γιατί, για να μπορούμε αυτό το έργο να το ζήσουμε, να το βιώσουμε και μετά να αποφασίσουμε πώς και θα προχωρήσουμε μπροστά. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό πραγματικά. Όλο αυτό με τις ζαρντινιέρες και τα προσωρινά έργα και θα γίνει και μόνιμο κάποια στιγμή. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Υπάρχουν προτάσεις και στο Δήμο της Αθήνας, αλλά υπάρχουν προτάσεις και στον πολιτικό βίο της χώρας και ας κάνουμε ένα πρόχειρο διαγωνισμό Ποιο έχει τις καλύτερες προτάσεις. Και το μήνυμα που σήμερα σας ζητώ να εκπέμψουμε συλλογικά είναι ότι είμαστε εδώ μένει απέναντι στις επιθέσεις. Και είμαστε και εδώ και μένει μαζί με τον ελληνικό λαό. Είμαστε εδώ όχι για να λέμε ωραίες προτάσεις. Είναι δεδομένο ότι έχουμε τις καλύτερες. Μπράβο. Είναι δεδομένο ότι έχουμε τις καλύτερες. Είναι δεδομένο ότι έχουμε τις καλύτερες. Και καλά λέμε, πείτε μέσα. Αν, αν ψάχνατε λοιπόν, οι καλύτερες προτάσεις είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέει και ο Πρόεδρός, που δεν μπορεί να λέει ψέματα, τις έχει επεξεργαστεί, ξέρει ποιες προτάσεις είναι αυτές, οπότε είναι δεδομένο ότι είναι οι καλύτερες. Ο λαός δεν τις διάλεξε, είναι η αλήθεια, κάτι άλλο ήθελε, αλλά δεν έχει σημασία, ο λαός θα καταλάβει όταν έρθει η ώρα. Τι διάλεξε όμως ο όμ Τέτοια μέρα, σαν σήμερα, είχαμε του σχηματισμού κυβερνήσεων, τις ανακοινώσει, τα πανηγύρια, τον απόϊχο των πανηγυριών. Διάλεξε Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό, με την συμπλήρωση του ενό έτου, η Νέα Δημοκρατία βγάλει ένα σποτάκι, στο οποίο ο πρωταγωνιστή είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Πριν από ένα χρόνο, μα δώσατε την εντολή να δουλέψουμε σκληρά για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Κανεί δεν φανταζόταν τότε τι προκλήσει που θα αντιμετώπιζε η και όλοι μα. Και λίγοι θα περίμεναν πω μέσα από πρωτοφανεί περιπέτειες θα χτίζαμε και πάλι την εθνική μα αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Κόψ την πρωινή, για να σε κόψει, Αγό, κανένα φράγκο τα πόγια μα, καμιά γυναίκα να Για πρώτη φορά, ύστερα από πολύ καιρό, αισθανθήκαμε υπερήφανοι, βρίσκοντα την εμπιστοσύνη που είχαμε χάσει. Μαζεύσω, αγαπούλα μου λίγο, γιατί. ο κόσμο. Γιατί είναι πολλά όσα καταφέραμε μέσα σε λίγο χρόνο. Και τα πετύχαμε μαζί. Μαζί γίναμε. Μια δυνατή γροθιά Σε κάθε σπίτι ένας τρελός και στο δικό μας όλοι Ανακουφίζουμε τους πολίτες από φόρους Δίνοντας κίνητρα για προκοπή και ανάπτυξη Όλα είναι ατμός Για πολλές νέες δουλειέ. Τι πίνει αυτή, <σομίως> κάτι πίνει αυτή να μας κεράσει Έχουμε βάλει τα θεμέλια για μια Ελλάδα που εξυγχρονίζεται και αναπτύσσεται αμά αμάν, μου λέει Για μια Ελλάδα με κοινωνική συνοχή που δεν αφήνει κανέναν πίσω <σομίως> τα... Τα Την Ελλάδα που πραγματικά αξίζουν Κάνε άκρη Και έτσι θα συνεχίσουμε Με αισιοδοξία, με σχέδιο, με σκληρή δουλειά Κάνε άκρη Αλλά και πίστη σε όσα ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε Άμμο μη ενωδώ, αλληλούια είναι το σποτάκι της Νέα Δημοκρατίας, τη μουσική την έχουν βάλει οι ίδιοι. από κάτω εκεί τα επιτελεία είναι πολύ ωραία αυτά τα, τα σποτάκια που είναι τα πλάνα του ηγέτη από κάτω η κάμερα, από πάνω η κάμερα με ένα φόντο, μια κουρτίνα συνήθως αυτό το μαξί μου και κουρτίνα, τις έχουμε δει με όλου τους ηγέτε, με αυτό το ύφο και το βλέμμα της ευθύνη. Που έχουν οι γέτες Είναι μια συνταγή περίπου 50 χρόνων Αλλά την κάνουν γιατί πάντα πιάνει Ή όταν δεν προλαβαίνουν αρπακόλα στο πόδι Την πουλάνω σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό Τη βλέπουν εκεί οι εκάστοτε εκεί οι πρωθυπουργοί ηγέτες Λέει πολύ ωραία ιδέα Με παρουσιάζει πολύ μεγάλο Πάρα πολύ μεγάλο Μου δίνει κύρος όσο δεν προλαβαινουν αρπακολα στο ποδι την πουλάνε ω κατι παρα πολυ σημαντικο τη βλεπουν και οι εκαστοτε πρωθυπουργοι ηγετες λεει πολυ ωραια η ιδεα με παρουσιαζει πολυ μεγαλο παρα πολυ μεγαλο μου δινει κυρος οσο δεν εχω Όσο μεγαλύτερο κύρος δίνει το σποτάκι, τόσο μικρότερο κύρος έχει ο ίδιο ο άνθρωπο. Αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Έτσι λοιπόν το απολαύσαμε. Ήταν τρίλεπτο, το κόψαμε για τι ανάγκε εδώ του ραδιοφώνου. Το περιορίσαμε και βάλαμε τα κατάλληλα σχόλια από κάτω για να εμπλουτιστεί λίγο και να αναδειχθεί ο λόγο, ο σοβαρό, το όραμα και η αποτελεσματικότητα του μεγάλου ηγέτη. Αφού είπαμε μεγάλου ηγέτε, να συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Αυτό που μπορώ να σα πω με είναι ότι η χώρα σήμερα. Παρότι η οικονομία τη έχει μπει σε ύφεση, είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν πριν από 5-6 μήνε. Τι πίνει αυτή, ε, κάτι πίνει αυτή, να μα κεράσει. Ποχ, oh, έρχονται μέρε πείνα. Θα κάνουμε το παξιμάδι μα κατώ.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 Η Ελλάδα μέχρι από λίγο καιρό θεωρείται διεθνώς ρογκστέιτ. Θεωρείται ένα κράτος ξετυλισμένο. Τώρα η Ελλάδα είναι ένα κράτος κύρους. Εδώ Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα, από τα παροπολιτικά, 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά τα μεθεόρτια, όπως λέμε, να πείτε χρόνια πολλά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο για τη Νέα Δημοκρατία και για τις καλές προτάσεις που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, τις καλύτερες που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι τους φοβούνται. Τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον φοβόμαστε γενικότερα. RadioPapakiParaPolitica.gr Είναι το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα βλέπουμε εδώ τα μηνύματα που στέλνετε. Είναι ένα ΣΥΡΙΖΕΣ ο Κωνσταντίνος που έχει ε, ταλαιπωρηθεί πολύ το τελευταίο τέταρτο και μου στέλνει πολλά μηνύματα. Δεν θα τα διαβάσω. Επειδή φοβάμαι, όπως λέει ο ίδιος ο Κωνσταντίνος. Κομμωδία. Ο ένα Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ε, ήχο. Σήμερα ε, ελληνοφραίνια.net.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου στο youtube που είμαστε στο official από κάτω έχει τσατάρισμα και σαλτάρισμα αυτό πάει μαζί συνήθως στα social media πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις Ενα αποστολή, ε, τι είπε και ο σωμαντικός ο μαλακα θα του μείνει και δεν θέλω Ε πως να το πω εγώ ναι. Πρέπει να το πεις μαλακα Ε πως να το πω <laughs> Δε σου βγαίνει και κάτι άλλο θα μου δεν έχω απάντηση, συγγνώμη. Γεια σα και βαγιάνια καταρχήν ευκαιρία. Κύριε Βιζέκι μου πορφίε Εσύ εσείς... καθήκατε, χρόνια... καθήκατε. Έχουμε χρόνια πολλά στο γενικά μισοτάκι. Μακροημέρευση, μακροημέρευξη εγώ, από κάθε καλό που Ούμαστε... να έχει αυτό και κακό θα φέρνει σε μα. Αυτέ σε πέρσι από το προσεβείγω κατσαπλά, αλλάξητρα. Αυτό ναι. Έχουμε να περάσετε καλέ για κοπέ με τον Γείο ή σύντροφο, δεξέ όπω τότε από καλό, κύριο Καλαμούκη. Και όλα να ευχαριστήσω, μπορώ, δύο ευχαριστήσει. Ναι, I want to thank. Θα θα με... να ευχαριστήσω τη Χούτα που έκανε δώρο στην οικογένειά του και στην Ελλάδα τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 1968. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και το ΕΑΜ που δεν έβαλε υποψηφιότητα του 1946 και βγήκε ο πατήρ του κυριάκο Μητσοτάκη, βουλευτής. Γεια σας. Γεια. Yeah. Αποστολή μου, καλημέρα. Καλημέρα. Έστω στο μια σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην του βαράει τόσο πολύ σήμερα. Έχουν γιορτή, είναι, η άξη, είναι οι άξοι. Οι άριστοι, οι άριστοι. Οι, οι καλοί άνθρωποι, οι χριστιανοί, οι σωτήρες που αγαπάνε την πατρίδα, που δεν έχουν κλέψει ποτέ. Που είναι κοντά στο λαό, κοντά στον εργάτη του. Μπορούμε να επαναλάβουμε λίγο αυτό το δεν έχουν κλέψει ποτέ. Μ' αρέσει να το ακούω. Δεν έχουν κλέψει ποτέ. Αχ, τι ωραίο. Ε, ναι. ναι. ε, Εμεί του αδικούμε, ναι. αδικούμε γιατί είμαστε κολλημένοι, έχουμε μονέστα. Τα και τα Αλλά είναι παλιό αυτό. είχανε κάποια σχέση εκεί, αλλά αυτό έχει περάσει. Έχουν ταλέντα, έχουν ταλέντα. Σαν το τραγούδι που λέει: «Περάσμενα, ξεχασμένα και τούλα. Έχουν μεγάλα ταλέντα. Έχουν κυρίνάκι. Έχουν μαρκο Κυρίνακι, παιδί μου, τι κυρίνακι. Σιγά μην έχουν και συρινάκι Τα σιρινάκι δεν έχουν, αλλά έχουν κάτι πεδεραστέ Δημόρ λοιπόν, Τζενάρα, μου πήρε από λόγο να σου πω ότι αυτό ο πρώτο χρόνο ήταν ο πρώτο χρόνο στον προκαταρκτικό. Σε λίγο έρχεται μια τέτοια βοηθό που θα βαζεί το στόμα και τα να, χρήματα. Ναι, ναι, επιτέλους. επιτέλου. Έχω μια πορεία. Μήπω όταν ακούμε σκάνδαλα να γελάμε πια. Να γελάμε, γιατί δεν πρόκειται να πληρώσουμε κιόλας, Ναι. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, παιδί μου. Τίποτα να γίνει, δεν πρόκειται να γίνει έτσι κι αλλιώ. Ναι, γιατί αποσταθεί. Την το... χασούρα από τα σκάνδαλα όμω, η θα μπει, θα το δει. <ΣΠΠΠΠΠ> είσαι ένα που είσαι, που είσαι νέος. Ναι, Να είμαστε καλά να δουλεύουμε Να πλέον φορολογίες του Μητσοτάκουλα Και τον λαμόγιον που έχει εκεί μέσα Ναι τι να κάνουμε θέλει. Ή το, οπότε ή οπότε, το οπότε, προηγούμενο οπότε, Θέλει τίποτα καλύτερο Όχι όχι Χρόνια πολλά! Να ζήσουμε να του χαιρόμαστε! Να μαζίσουνε, μπράβο, έτσι να μην. Να μαζίσουνε δεν πρόκειται να μαζίσουνε! Να μαζίσει! Να μην τζυγκουνεύεστε, ευχέ! Δεν τζυγκουνεύεστε, ευχέ! Δεν... δεν κλέβουν από τα καντήλια σα! Το ξέρει εσύ! Το ξέρω εγώ, ναι! Με τι. Είσαι σίγουρος! Ο Κυριάκος είναι αυτό πιο χρυσάφι! Αυτό. Αυτό. <laughs> αυτό. αυτό! αυτό! Αυτό ήθελα και δεν μου έρχονταν η λέξη! Λοιπόν, χαρτί στυλό έχει! Όχι, γράφω στο κινητό! Σημείωνα, right. περίπατο, ελληνικά, βάουτσερ, λεφτά στα κανάλια, εκατομμύρια από εδώ, δισεκατομμύρια από εκεί. Αυτό δεν είναι μεγάλο περίπατο, φίλε. Αυτό είναι το μεγάλο φαγοπότι, το μεγάλο πάρτι. Ναι, αλλά έχει να με... περπατήσει κιόλα, άρα περίπατο. Ταινία με τον Πίτερ sellers που είναι στο πάρτι. Ναι, είναι ταιριαστό, είναι ταιριαστό με την προκειμένη περίπτωση. Αυτό ακριβώ, φίλε μου. Μόνο για τον Κοσμάκι που πεινάει δεν μπορούν να δώσουν κανένα φράγκο. Ο Κοσμάκι που πεινάει α φάει σαρτινιέρε, Η φίλε, θα γίνει άλλη μπάλα. Αλλά δεν μπορώ ας, να αποκαλύψω τώρα. Δεν σου κάνει εντύπωση η ζαρτινιέρα τόσο καιρό που παραμένει άσπρη. Μένει το Καλό άσπρη. είναι βέβαια ότι ανοίγουν δουλειέ. Να, θα είναι και στην επαγγελματική κατάρτιση στο Λίκειο να το δηλώνει. Στο Σεπ, φύλακα ζαρτινιέρα ας πούμε. Στην Κάτι. Να είδες παλαιοδομία, ανοίγουν Να αστυνομία, ομάδα. Παλαιοδομία, ομάδα ομάδα ζα. Ζαρτινιέρα. Η Ελλάδα μέχρι ένα πολύ καιρό θεωρείται ο διεθνός state. Θεωρείται ένα κράτος ξεθυλισμένο. Τώρα η Είτε... Ελλάδα είναι ένα κράτος κύρους. <χει> <χει> Περνάει καλά αυτό να του το αναγνωρίσουμε, δεν είναι λίγο. Ειδήσει τώρα την Ελληνική Αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάχης ός φάρος διαφάνειας και Χριστής διαχείριση του δημόσιου χρήματος αναδεικνύεται η λίστα Πέτσα σύμφωνα με την έγκριτη ιστοσελίδα «Τα νέα του Κυκλάμιν». Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, οι διαδικασίε που ακολουθήθηκαν από τον κύριο Πέτσα είναι υπόδειγμα ορθής διοίκηση και πρέπει να διδάσκονται στα πανεπιστήμια. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν πήρε κάτω από 35.000 ευρώ επιδότης. Τα θετικά λόγια για τη σύζυγο του Πρωθυπουργού ήταν το βασικό κριτήριο για την επιδότηση στους σελίδων σύμφωνα με όσα αποκάλυψε Ανώτατο Αξιωματούχο τη Κυβέρνηση. Σύμφωνα με τη δήλωσή του, όποιο έγραφε ότι είναι κομσή έπαιρνε 10.000 ευρώ, όποιο έγραφε ότι είναι άξια επιχειρηματία έπαιρνε 20.000 ευρώ, όποιο έγραφε ότι είναι καλή σύζυγος και άξια νοικοκυρά έπαιρνε 35.000 ευρώ και όποιο φιλοξενούσε φωτογραφίε τη να ανοίγει φίλο για σπανακόπιτα ή να Φακιόλη και να κάνει φασίνα έπαιρνε πάνω από 50.000 ευρώ. Η σκόνη που προκαλούν τα γκρεμίσματα από τα παλιά κτίρια του πρώην αεροδρομίου του ελληνικού κατήγγειλε με ανακοίνωσή του το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη. <Τι> Η ανακοίνωση χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα κατά της σκόνης χαρακτηρίζοντάς την ως δολοφόνο επικίνδυνη και ύποπτη για την αύξηση των οσημάτων θόρακο στην περιοχή η πρόταση νόμου για να καταργηθούν τα Σαββατοκύριακα κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με το σκεπτικό της πρόταση, προτείνεται η κατάργηση των Σαββατοκύριακων, επειδή κάθε Σαββατοκύριακο δημοσιεύονται νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για τη δράση του Νίκου Παπά. <συμφωνα> με την πρόταση αυτή, το κόμμα τη αξιωματική ακόμη αντιπολίτευση σκοπεύει να εξαφανίσει τα δημοσιεύματα ει βάρος του. Την πρόταση χαιρέτησε ο ίδιο ο Νίκο ο Παπά, χαρακτηρίζοντά την καινοτόμα. Καιρός. Έβρεξε χθες, το είδατε, έβρεξε. 10 Ιουλίου πλησιάζει. Αυτό. Είναι ο γαλανός ουρανός που μας υποσχέθηκαν πέρυσι και τον ψηφίσαμε για να έρθει ο γαλανός ουρανός. Και από τότε έχει έρθει ένα ουρανός. Άλλα τα λίγο όπως και όλα τα υπόλοιπα κάτω εδώ, όχι μόνο πάνω στον ουρανό. Ε, να μιλήσουμε λίγο για, εμεί όχι, για να μείνουμε στο θέμα τη λίστα Πέτσα, όπω έλεγε και ο Μπαλούρδο πριν. Βγαίνει ο Βορύδη σήμερα το πρωί και πρέπει να πει για τη λίστα Πέτσα. Πολύ δύσκολη θέση των Υπουργών. Τι να πούνε για όλα αυτά. Έχουμε καταλάβει, βλέποντα τον κατάλογο, καταλαβαίνει τι ακριβώ έχει παιχτεί με όλα αυτά που υπάρχουν εκεί μέσα, τα κριτήρια που δεν τα κατανοούμε ή τα κατανοούμε. Και βγαίνει ο Βορύδη λοιπόν και κάνει την αποκάλυψη. Λοιπόν, να πω λοιπόν: λέει Ο ΣΥΡΙΖΑ ο έχει ξεκινήσει και λέει: Κακώ δόθηκαν χρήματα για την εκστρατεία. Ναι. Πρωτοτυπία, αρχική θέση. Δεν υπάρχουν πολιτικέ δημόσια υγεία χωρί εκστρατείε επικοινωνία. Ναι. Καταλαβαίνει ότι έχει πει Κουνταμάρα, αλλά διπλώνεται. Ναι. Λέει: Τα δώσατε στου δικού σα. Ναι. Ξαφνικά προκύπτει ότι έχουν πάρει λεφτά και κάποιο απίθανα αριστερά site που κυκλοφορούν. Ναι. Τα ανύπαρκτα, έτσι και όμω έχουν πάρει χρήματα. Δηλαδή, και εγώ έχω απορία γιατί δώσανε σε αυτού. Έτσι, να πω την αλήθεια δηλαδή. Έτσι. Ένα είναι το ύφο. Ε, όταν ο Βορρήτη μιλάει για τέτοια, όταν το παίζει μάγκα, που είναι και μάγκα δηλαδή, είναι ό,τι καλύτερο. Δεύτερον, τι μα είπε εδώ, Ότι έχουν πάρει αριστερά site. Και έχει περιέργεια γιατί πήραν τα αριστερά site. Είναι 1290, αν δεν κάνω λάθο, τα site που πήρανε. Ο Βορρήτη βλέπει τα αριστερά site που πήραν τα λεφτά. Δεν βλέπει τα υπόλοιπα site που πήραν τα λεφτά. Διαστρέβλωση απόλυτη της πραγματικότητας με πεδαριώδη τρόπο ρίχνει τα άδεια για να πιάσει γεμάτα ρίχνει στάχτη στα μάτια του κόσμου υποτιμάει αφάνταστα τους συνομιλητές και τον κόσμο από κάτω λέγοντας ότι έχουν πάρει τα αριστερά site ε, χρήματα και δεν αναφέρεται καθόλου στο μέγα σκάνδαλο των υπολείπων site που πήραν επίση. Χρήματα. και δεν είναι το θέμα ότι πήρανε αριστερά ή δεξιά site χρήματα είναι ότι με ποια κριτήρια πήρανε αυτά τα χρήματα γιατί δεν συμβαδίζουν με, τις, με τα χτυπήματα, με, τις, με τα δημοσιεύματα με, τα, με τις πωλήσει, με τις τηλεθεάσεις, τις και άλλα τέτοια Πολύ ωραίος εδώ ο Μάκρη Βορύτης γι' αυτό επειδή λέει μια χοντρέ, ένα χοντρό ψέμα παίρνει και το αντίστοιχο ύφο και φαίνεται ακόμη καλύτερο, είναι ο Βορύτης που όλοι αγαπήσαμε Καλημέρα! μέρος Β' Καλημέρα. Καλημέρα πολλά! Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο μπασκετ και συνονοηθούμε! Ναι, δεν Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο μπάς και Ναι, ναι, ναι, το συγκαθεντεύασα! Μπράβο. Μ' αρέσει που λένε ότι δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Δεν είναι μικρή ελευθερία. που κατορφώσατε να λέτε την αλήθεια. Όχι, δεν είναι και λίγο. Όχι, για μένα για μένα που στα... Είμαι 84 χρόνο Και παρακολουθώ Από το 1946 84 ε, Δεν 80... είσαι ο κ. Στέλιος έτσι Όχι, από τη Ζάκυρθο είμαι Από τη Ζάκυρθο, σε μπερδεύω Ναι, ναι, ναι, ναι, μπράβο τουλάχιστον υπάρχεται και λέτε την αλήθεια Υπάρχουμε και όσο υπάρχουμε Θα υπάρχουμε τώρα, εντάξει Είναι σωτήριο για μα ναι. δηλαδή, Ότι σε παρακολουθώ τώρα τόσα χρόνια Και του δύο ειδικά τον φίλο μου και... Α, τον άλλο πιο πολύ. Μα αν παρακολουθείς τον ένα δεν παρακολουθείς και τον άλλο. τέλο πάντων. εντάξει. Όχι, εσένα δεν ναι, μ' αρέσει για τον αυτορμητισμό σου. Αχα. Η λαϊκή εύχαρηση που λέει πάρε γέρωση, μουλή και παιδεμένου γνώση δεν πάει χαμένη, υπάρχει στην πραγματικότητα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που θε, δεν έχουν ξεχωρίσει άλλο να τη κι άλλο να... Με... Κι άλλο το γαμ... Α, να με... συγγνώμη, λε... ναι βεβαίως, να, να λε σου, λε μου ζένε πρυματάκι. Να'στε καλά! Γεια σου, λέει παιδιά μου μεγάλη. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, να φυσικό σημαίνει. Αχ, ναύτη, ναύτη, ναύτη. Έλα, πάλι καλύτερα. Και, καντήλ, λοιπόν, καντήλ, ναι, κι μου και φυτίλ, θα μα το δώσω και καντί μπορεί να γίνει καντιλανά. Ναι, και αν μου δώσει και φοιτήλοι, θα γίνω φιντιλαναύτη. Εγώ. Κρειάδα. άσε το χείμου προκυματίε σε παρακαλώ πολύ τώρα. Αμα δεν ξέρει ε, να ε, το κάνει. Ε. Να σου πω, θέλω να δώσω πολλά συχαρητήρια στου συναδέλφου μου που ψηφίσαμε με τιτάκι στι προηγούμενε εκλογέ και ακούσανε αυτό που είπε ο πέτσα ότι το πλοίο αυτό μπήκε λόγω καιρικών μέσα στα χωρικά μαθήματα. Αυτού του είναι στα που κάνουν έρευνε και αυτό Καλώδια, έχουν το σύστημα power positioning που δεν το αφήνει να χάσει ούτε μέτρο ούτε χιλιοστό από την πορεία του, προκειμένου να έχει ακριβάστε, ακριβή στίγματα. Οπότε, πολλοί συνάδελφοί μου που, ψηφιστεί, που, α, που, ναι, που έχουν ψηφίσει το Μιτσοτάκι έκατσαν και ακούσαν τον Μπέτσα να του λέει ότι. Έχει παγωθεί να μην ψηφίζει μεγάλο. ο κόσμο με Μιτσοτάκι. Τι ζώη Εγώ, κανέναν. Ο κόσμο θέλει Μιτσοτάκι, δεν μου πα στο διάλογο. <laughs> Εσύ θε. Άλλο τι θέλω εγώ. Κάτσερε, παιδι μου, είσαι επαγγελματία, σε ρωτάω. Εγώ δεν Σουκάζει... θέλω. Γιατί σου βγάζει δουλειά όμω. Α, σαν επαγγελματία, ναι θέλω. Να μην λέω μαξιλάρι. εγώ ω δεν θέλω. Δεν πρέπει να το πω δηλαδή. Θα έχουμε και ίσα δικαιώματα τώρα. Εκεί φτάσαμε. Κατάλαβα. Ε, βέβαια, επειδή έχει μικρόφωνο. Ρε, α το διάλογο. Δεν το ίδιο αμα ε, είναι, ρωτά καλά. Εμεί, αμαλάχι λίγο έτσι είναι. να σιώθει να έρθει, να πω τα τσεπώνουμε. <laughs> Άρα, ίδια δύναμη <laughs> έχω εγώ, ίδια εσύ. Εγώ, άμα σου πω ότι το νερό του καματερού περνάει ο κορονοϊό, θα το πάρει. Και αν το πάρει εσύ, θα δεν ε που είσαι κολλητό με τον παλόρδο, ποιο έχει. Ε, Έτσι. Ευχαριστώ έχει πολύ. Έλα ρε τρελό αγόρι, θα χαιρόμαστε σήμερα τον Πρωθυπουργό μα, τον Κούλι μα έχει και γιορτή και γενέθλια. Οι καλεσμένοι δηλαδή Μαξίμου θα φάνε και φάγητο και επού μόνο θα φάνε. Και η σαμπάνια θα ρέει άφωνη. Είσαι και εσύ μαύρο χειρά καλεσμένοι στο Μαξίμου. Είσαι καλεσμένο, εσύ. Είσαι, πιστεύω, θα είσαι. Πιστεύω. Τώρα μέσα εσύ. εσύ. Δυστυχώ δεν είμαι. Τι να σου πω, τώρα πιστεύω, είναι πιστεύω, κάτι που με στεναχωρεί αυτό. Τώρα με απογοητεύει με αυτό που μου λε, δεν πιστεύω αν είσαι. Δεν είσαι. Δεν είμαι. Άσε με τώρα, είμαι ασκάσο. Να σου πω, ο ανυψό τη αρκαλία. Σε δαντινιέρες τα ψένι κο... κοψίδια Σε δαντινιέρες που λέτε δε... ότι είναι από, από λαμαρίνα Μακάρι, και... μακάρι και... Αν μπορεί να βάλει μια σκαρίτσα πάνω Να εξπεντηθεί και ο κόσμος ε, θα... Είτε θα... για κατούριμα είτε για κοψίδι Θα τα χρήσουμε να έχει μια χρησιμότητα αυτή η ιδέα. Ε, θα... Να βάλει να ψήσει και κάμω Τα καφά όταν έβαψε στην Αθήνα Δεν κάνει και τις δαντινιέρες κάτι να βλέπονται Η άση θα αναλάβει να ο κόσμος μα φοβούνται λοιπόν. Yeah. Πολύ καλά κάνετε. Yeah. Και μας φοβάστε. Πολύ καλά κάνετε. Και μου στέλνει εδώ μήνυμα μια ακροάτρια στο mail και λέει, μου λέει καλά, μα είσαι. Εννοείται πως φοβόμαστε το ΣΥΡΙΖΑ. Λίγα μας έκανε, έθαψε όλους τους κοινωνικούς αγώνες. Μνημόνιο. Έκανε τη δουλειά του Κούλι καλύτερα από τον Κούλι. Α, ναι, δεν είχε πάει εκεί. Είναι λόγοι να τους φοβάται κάποιο, πραγματικά ο Σκουρλέτη, που είναι και γραμματέα του κόμματο, βγήκε σήμερα το πρωί στον Σκάι. Το θέμα παπά υπάρχει στην επικαιρότητα. Είτε το θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ είτε δεν το θέλει. Ένα θέμα, είτε το θέλουν οι ΣΥΡΙΖΑ είτε δεν το θέλουν. Ένα θέμα υπάρχει για πολλού λόγου. Ήταν λογικό, θα το ρωτούσαν για τον παπά. Α μάθουμε λοιπόν τι είπε ο Σκουρλέτη για τον Νίκο Παπά. Τελικά, υπάρχει θέμα παπά ή όχι. Παραδόξω, θα συμφωνήσω με τον κύριο Παπαδημητρίου σε κάτι που είπε στην αρχή δεν υπάρχει πράγματι ένα βαρύ πέπλο πάνω από την δημοκρατία διότι ε, αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα πώς διαμορφώνεται αυτό το πέπλο ποιος το έχει φάνη είμαστε την επόμενη της παρουσίασης μιας λίστας της λίστας πέτσα μισοτάκι και άρχισε να λέει για τη λίστα παπά ωραίο, ωραίο για τη λίστα πέτσα. Ωραίο θέμα κι αυτό, δεν λέω, το είχαν συζητήσει πριν, αλλά όμως η ερώτηση των δημοσιογράφων, αν υπάρχει νόημα να υπάρχουν δημοσιογράφοι και κάποιοι να απαντάνε, ήταν για τον παπά. Δεν απάντησε. Περνάει λίγη ώρα. Πάμε στο παπάτοι. Υπάρχει ένα παπά στο σύγχρονο. Ε, ναι όχι, δεν το καταλάβουμε. Πάμε παρακάτω. Γιατί η κατακλησία βασικά. Είναι βαρύ το πεπλο πάνω από την δημοκρατία όταν αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση επιδίδεται σε μια κασετομαχία δε. Μιλάτε, μιλάτε 10 λεπτά και δεν έχετε βπει τίποτα για τον κύριο παπά. Εμεί ρωτάμε λίγο. 10 φορέ με το θέμα. Στη θέματα δημοκρατία. Παρακολουθεί. Πάλι δεν απάντησε για τον παπά. Επέμενε εκεί και ο Ιωκονόμου και η Αναστάσοπούλου να μάθουμε για τον παπά. Τρίτη προσπάθεια. Άρα στείλε ε, στον κύριο Παπά. Μια, μια, μια Αυτό λέτε. Στείλετε μια, και εσείς ένα Δεν έχετε πει τη λέξη παπά ούτε μία φορά κύριε Σκουλέτη. Σε αυτά τα 15 λεπτά που μιλάτε. Εδώ παπά, εκεί, πα πα. Αλλά από εκεί πέρα δεν με ενδιαφέρει τώρα τι μου λέτε. Εγώ μιλάω για του σοσιαλιστέ. Υπάρχει, υπάρχει θέμα, θέμα για τον πρώην υπουργό για εσά ή έχετε καλυφθεί. Εγώ όλα. αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντα τον ΣΥΡΙΖΑ και μπορώ να μιλάω για τις πολιτικές προεκτάσει αυτού του ζητήματος και να τοποθετούμε απέναντι σε αυτά. Δεν μάθαμε για τον Παπά τρεις φορές, έλεγε άλλα. Είναι δικαίωμα του πολιτικού να μην απαντάει. Προφανώς. Είναι δικαίωμα και να δίνει όποια απάντηση θέλει. Όταν όμως αποφεύγει κάτι που όλοι φανταζόμαστε και ξέρουμε και νιώθουμε ότι είναι δύσκολο, δεν είναι καλό δείγμα. Διότι ο πολιτικός πάει σε αυτά, Προετοιμαζόμενο για αυτή την ερώτηση. Θα μπορούσε από την αρχή να πει μια απάντηση του τύπου, έδωσε τι απαντήσει του ο Νίκο Παπά στην Κεντρική Επιτροπή, συνεδρίασαν τα όργανα, αυτά τα κλασικά που λένε και να έχει τελειώσει το θέμα. Δεν θα του είχε πει κανεί τίποτα, θα καταλαβαίναμε ότι θέλει να υπεκφύγει. Λογικό, συνηθισμένο, γίνεται σε πολλέ τέτοιε περιπτώσει και θα είχαμε πάει στα άλλα για να πει κανονικά για τη λίστα πέτσα που θα ήθελε να πει για τα άλλα θέματα για να στριμώξει τη Νέα Δημοκρατία. Αντί αυτή τη πολύ απλή πρώτη δημοτικού κίνηση. Άρχισε να αποφεύγει, να υπεκφεύγει και να το κάνει και επίτηδε. Και, και, και, και έτσι το έκανε χειρότερο. Θέλει δρόμο ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλει πάρα πολύ δρόμο. Στα πολύ απλά, όλα αυτά που λέμε είναι πρώτη δημοτικού επικοινωνία. Άμα τελειώσει αυτή, θα πάμε μετά στη Δευτέρα Δημοτικού να δούμε τι θα γίνει. Δίπλα στον Σκουρλέτη ήταν ο Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ε, κάποτε είχε χιούμορο ο Μπάμπη, άλλωστε αυτό έχει προσλάβει τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη στο Σκάι. Αλλά νομίζω σήμερα το έχασε. Μα κύριε Σκουλέτη, με συγχωρείτε, εγώ ξέρω από εσάς ότι έχετε εκφράσει επανειλημμένα τη δυσαρεσχειά σας, διότι είσαστε σε μια θέση κομβική στο κόμμα το δικό σας. Ότι αυτά τα πράγματα δεν συνάδουν. Όλοι το λένε. Όλοι και οι συνάδελφοι στη Βουλή, τώρα που συναντιόμαστε σιγά σιγά και έχει και ωραία δροσιά, χωρί να δουλεύει yeah, το κοντήσιο. Yeah, yeah, yeah. Γιατί είναι ωραίο το κτίριο, yeah. φρόντισαν γι' αυτό οι βασιλιάδε. Yeah. Λοιπόν, είναι, αυτό λέμε. Λέμε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί yeah. να συνεχιστεί. Αναπολύεται και το βασιλιά τώρα. Άρα, yeah. Σχολούν, yeah. άρα yeah. το βασικό, yeah. ω προ το κτίριο, τουλάχιστον. Κύριε Ματβέτη, τέλειω δεν εννοώ. Είναι απολύτω σαφέ το ότι είπα. Μην μπαίνουμε σε κάτι τέτοια. Ταράχτηκε. Ταράχτηκε τόσο πολύ ο Μπάμπη που του κάνετε ο αστιάκι ο Σκουρλέτη για του βασιλιάδε που θα έλεγε κανεί ότι για να ταραχτεί τόσο πολύ το έχει μέσα του πολύ σοβαρά όλο αυτό. Ε, ο συνηθισμένο Μπάμπη θα έλεγε ένα αστιάκι θα υπερθεμάτιζε για του βασιλιάδε και θα πήγαινε παρακάτω. Ένα αστιάκι για το κτίριο. Έκανε τη Βουλή που το έφτιαξαν καλοί βασιλιάδε. Όντω αστιάκι, καλά έκανε ο Σκουρλέτη και το έπιασε ω αστιάκι μετά ένα του τιμπι. Αλλά τσίμπισε όμω ο Μπάμπη και δεν ξέρω. Η πολιτική αλλάζει του ανθρώπου. Αλλάζει του ανθρώπου αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα το προσέξουμε και τώρα σε αυτά που ακολουθούν. Σήμερα μπαίνει στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσει. Ε, αυτό το χουντικής εμπνεύσεως που το φέρνει η κυβέρνηση των Αρίστων για να ρυθμίσει όπως λένε τις διαδηλώσει, ενώ όλοι ξέρουμε ότι το κάνει για να περιορίσει τις διαδηλώσει. Οι διαδηλώσει δεν θέλουν καμία ρύθμιση. Οι λαοί βγαίνουν στους δρόμους εκατοντάδες χρόνια και θα βγαίνουν χωρίς ρύθμιση. Χωρίς τίποτα τα αιτήματα, οι ανάγκες τους του οδηγούν εκεί. Παρ' όλα αυτά έρχεται ένας νόμος. Θα ακούσουμε την κυρία Τζάκρη που ακόμη και τώρα βρίσκεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Τζάκρη λοιπόν μιλάει τώρα υπέρ των ποριών. Κοιτάξτε, αυτό το νομοσχέδιο για τι ε, διαδηλώσει για τον περιορισμό ουσιαστικά για την απαγόρευση των δηλώσεων, ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια τη αυτορχική προσωπικότητα τη Νέα Δημοκρατία, τη δικασμένη προσωπικότητα. Γιατί η νέα δημοκρατία από την κατατίνεται ότι είναι φιλεύθερη παράταξη και κέντρο. Καπνιά προσπαθεί να κατατύει τα κροδικά στοιχεία στο εσωτερικό τη. Κοιτάξτε, αυτού του είδου ερυθμίσει: υπάρχουν μόνο εφτελέχ κυβερνήσει με έλλειγμα δημοκρατία. Προσπαθούν βέβαια όλο αυτό να το σκεπάσουν κάτω από έπλο τη δύθμια διατήρηση για φύλαξη καθημερινότητα των πολιτών. Κάτι το οποίο είναι απολύτω ψευέ. Γιατί φύγει Γιατί και παραβιάζει θεμελιώδη γιόματα που συγκροτούν, θέλει τον πυρήνα των ε, ελευθεριών των πολιτών Θεμελιώδε λοιπόν δικαιώματα, πολύ σωστά τα λέει εδώ η κυρία Τζάκρη Η πορεία, η διαδήλωση, η σύνταγμα και διάφορα άλλα τέτοια Αυτά τα λέει τώρα που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ Όταν είχαν ξεκινήσει στο πρώτο μνημόνιο υπορίας το 2011 Η Τζάκρη τότε ήταν στο Πασόκ, έλεγε άλλα για να έρθει επιτέλους η ανάπτυξη στη χώρα μας και αυτό δεν έρχεται ούτε με πορείες κύριε Χασακόπουλε, uh -huh. ούτε. Ούτε, με, ούτε με πορείες, ούτε με επαναστατικές ιδέες, ούτε με θεωρήσεις ε, πολιτικής ατάκας, ούτε με, τον, ε, με την Κωνσταντοπούλου και τον Λαφαζάρη στην πρώτη γραμμή. Αυτές οι πορείες οδηγούν ε, εκτός της ευρω, του ευρωπαϊκού πλαισίου, οδηγούν αν θέλετε σε περαιτέρω μείωση και σε του ΕΠ. Τζάκρη λοιπόν υπέρ του θεμελιώδους δικαιώματος της απεργίας της πορείας της διαδήλωσης τώρα η Τζάκρη κατά του θεμελιώδους δικαιώματος τότε γιατί συμβαίνουν αυτά στην πολιτική όπως είπαμε και πριν αλλάζουν λίγο οι άνθρωποι, όχι όλοι οι άνθρωποι αυτοί που μπαίνουν σε αυτού του τύπου την πολιτική. Είναι αλλαγμένοι από πριν όμω, οπότε τους δίνεται η ευκαιρία να ξεδιπλώσουν όλη την αλλαγή και όλο το ταλέντο τους. Με αυτά τα πολυθετικά, φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί τρίτο μέρος του ΛΑΟ, μα πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα, εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα, Πού είσαι καλέ ναι nah, με Δεν με την μικρή να μάλλον αφού έχω στιγνώσει Υφυλέκουμε. Δεν έχω και τίποτα άλλο να απάνω να μόλι τα έδη και τα ίδια. Βαριέσαι από γοητεύεσαι, έχω πάει και εγώ σαν τα σκαλή, θα ξέρει τέτοια. Τέτοια. Ε? Ε, ναι, να σου πω. Έλα. Είμαι και εγώ μαζί με το μιτζό, με φύμιο ρεφίλε. Μαφή και. Γιατί παιδί, με οι φίλκε έχουν και άλλου συμβολισμού. Τι ζώε τραβάσει. Που συμβολισμού, το πρακτικό είναι το θέμα να πούμε. Ποιο πρακτικό, παιδί μου, σου λέγμού. Αν βάλει μπροστά και ένα πουλί μπροστά στο, στο μια πουλάδα, πάει αλλού. Ρε, φίλε δεν το σκεφτείτε εγώ έλεγα να βάζανε κανένα τη Τι πώ θα βάλουν τη τη να βάλει κανονικά. ήθελε όλοι και να περιμένουμε το Αυτά τα δέντρα που θα υιοθετήσουμε. Ναι. Άμα λείψουμε διακοπές τι θα γίνει, Μπορώ να βάλω ένα αυτόματο, ναι. Μπορώ να βάλω τη Φιλιππινέζα ναι. να μου το ποτίζει, Όχι, αγόρι μου, θα μου πει εμένα και θα πηγαίνω να στο ποτίζω κανονικά. Άμα είναι και καλό το τετράκι, μια χαρά θα στο προσέχω. Τσιφούλα είσαι. Να σου μιλά λοιπόν, καλώ ήρθατε, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορούσα να Καλώ ήρθατε, καλό χειμώνα. Α, Α έχει κάνει 20 χρόνια τώρα, να πούμε... <laughs> π. Π. Έτσι. Φιλιά στα Έλα, Έλα για. Καλό φθινόπωρο τώρα, άρετε τα κεφάλια μέσα. Καλό, καλό φθινόπωρο, με κούλι όλα καλά. Ετοιμαστείτε φιλιά. για δεύτερο lockdown. Ναι, και που. Πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, το πού, Αγόρι μου, σε πέτυχα. Δεν έφυγε ακόμα για διακοπέ. Θα φύγω, θα φύγω. Να φύγει, αλλά να μην μα ξεχάσει. Ήπα να... να σε πάρω να κλείσουμε μαζί για σήμερα. Αχ, θα κλείσουμε. Α... Κλείσε πάνω μου. <laughs> έτσι, παντού, παντού. <laughs> Κλείσε με παντού. Έτσι, έτσι. Να σου πω, εγώ σε έχω ξαναπέρω, έχω ξαναμιλήσει κανένα διαφορέ. Δεν έχω τίποτα να σου πω για την επικαιρότητα, γιατί είμαι λίγο ανεπίκαιρο. Εγώ ακούω ακόμα παλιά επεισόδια σα. Α, Ενώ, δεν θα... καμάρι μου. Δεν πειράζει. <laughs> Πε μου για όταν Όχι... είχαμε πατρέο Γιώργο. Σα πλησιάζω, Είχα ξεκινήσει από 55 μήνε πίσω, είμαι λίγο ανεπίκαιρο. Και τώρα σα έχω φτάσει στου 19. Καταλαβαίνει την πρόοδο, έτσι. Πότε ξεκίνησε, και... από πού ξεκίνησε. Ξεκίνησα όταν σα έκοψα από την τηλεοπτική ξεκίνησα να ακούω τα επεισόδια από το site σα από το 2000... εκπομπέ του 2011. Α, και αυτά τη Δεκέμβρη του 2018, καταλαβαίνω. Όχι, αυτό έχω κάνει. Αλλά δεν είμαι μόνο μου, έχω κι άλλη μία στην κεφαλονιά τρελή που σου ακούμε, έχει γίνει λατρεία. Από την παιδί μου, τι θα ήταν κανονική πλεονασμό. Τι έγινε, παιδιά, πώ τα περνάτε με το μυτσοτάκι. Ωραία. Ωραία, μπράβο, μπράβο. Και του χρόνου καλύτερα, σα εύχομαι. Τα περνάμε όμορφα με το μισοτάκι. Τα περνάμε όμορφα. Πολύ όμορφα. μπράβο, μπράβο. Και σα εύχομαι και καλύτερα. Και σε εσά εύχομαι κάθε καλό. Αν κάθε καλό και καλύτερα. Να, να είναι καλά, ή από εδώ να τα τρώνε και από εκεί να βγαίνουν σκάνδαλα συνεχώ. Να είναι καλά. Δηλαδή ο Τζοχατζόπλο έχει πάει. Α, όχι, λέγεται πα... Έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Α, όχι, όχι, όχι, λέγεται, παπάς, ε, λέγεται Δεν παπάς. τον θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ Νομίζω αυτό θέλει. Κολοτριβέται, αλλά δεν τον θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ Με τον παπά, πως είναι τα πράγματα. Είναι καλά. Δεν εκεί μπούλε... που είσαι στην δεν... κουμουνδούρο, εσύ. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λε καν... Δεν πιστεύω να χάλασε λίγο το κλίμα εκεί πέρα. Τη νίκη και του καλπασμού τη αριστερά. Κοίταξε. Δεις. Το κλίμα δεν έχει χαλάσει καθόλου γιατί ακόμα Δόξα το, κλίμα... το Θεό, δόξα. Δεν ξέρουμε σε τι φταίει ο παπά. Δηλαδή δεν εντάξει. φταίει ο παπά. Είναι εδώ να, να φταίει κάποιο παπά. μου να τον κρεμάσουμε τον παπά. Γιατί να κρεμάσουμε τον παπά. Δεν είχαμε να κρεμάσουμε που πουκάμισα, κρεμάμε παπάδε. Είναι τι. Όχι. Τε, να μην κρεμάσουμε τον παπά. Έστω λιγάκι. Όχι, καλά, πιο πολύ πλάκα έχει έτσι. Έλα μωρέ. Να χαρείτε κι εσεί λιγάκι αριστερούλιδες Εμεί τι να χαρούμε. Εσεί να χαρείτε. Δεν χαιρόμαστε. κάθε αριστερό παιδί δικό μα παράζουμε που το βλέπουμε έτσι κάθε. Δι... Ναι, καλά, ναι, καλά. Αφού εσεί δεν είσαστε αριστεροί. Άσε με τώρα, είμαι πολύ στεναχωρημένο. Εσεί δεν είσαστε αριστερή, Εσεί απλά καταφέρατε να διαβρώσετε το σύστημα από μέσα. Αυτό, αυτό, αυτό.